Βρίσκεται παντού στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μα παραδίσου Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μα παραδείσου. και με ένα κλικ. Radio Music Heaven. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους Εδώ είστε αγάπης μου, μαζευτήκατε Πολύ χαίρομαι, ειλικρινά ε, Σκονισμένα διαμάντια στο ραδιόφωνο του Music Heaven Με τη μέρη όμικρο στο μικρόφωνο Και σήμερα, όπως κάθε πέμπτη βράδυ Εκτός από την προηγούμενη που είχα κάτι δουλήσεις και δεν έκανα εκπομπή Στο σταθερό μας ραντεβουδάκι και μόλις παρέλαβα σκητάλι από τον Χόρχε και την εκπομπή Μελοδρόμιο η οποία προηγήθηκε και μας κράτησε συντροφιά την προηγούμενη ώρα με κουείς, με διαγωνισμούς, με φάλτσους εναντίον κουλτουριάριδων και όλα αυτά τα ωραία και σχετικά και τον ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ ε, Είναι δύναμη ο αρχηγό μας έτσι και το music heaven επίσης και εδώ να κάνω μια παρένθεση πριν αρχίσουμε Λέγοντας και μια είδηση για την μουσική μας κοινότητα Προς ενημέρωση όσων φίλων ακούν Και ίσως δεν το έχουν διαβάσει Λοιπόν, το Music Heaven δέχτηκε μια τιμητική πρόταση Από την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ξέρετε έτσι Ασχολείται με θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά, οικαστικά και διάφορα τέτοια είναι ένας πολύ δυνατός και ο φορέας λοιπόν δέχτηκε μια τιμητική πρόταση το Music Heaven να βοηθήσει στην προβολή των εκδηλώσεων της στέγης μέσα από τις σελίδες του σαν χορηγός επικοινωνίας και παράλληλα η στέγη θα βοηθήσει την προβολή του Music Heaven μέσα από τα δικά τη έντυπα του προγραμματόστης. της Πρόκειται για μια εξαιρετική συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει και πολύ πολύ τιμητική εδώ κλείνει τώρα η παρένθεση και ξεκινάμε κατευθείαν με αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Σήμερα θα ακούσουμε απαγορευμένα ρεμπέτικα, έτσι ονομάστηκαν, αυτά τα τραγούδια του Περιθωρίου, του Τεκέ και της Παρανομίας, ενός κόσμου εκτός ορίων που αμφισβήτησε με το δικό του βέβαια τρόπο το κατεστημένο και τα οποία απαγορεύτηκαν το 1936 από την δικτατορία του ΜΕΤΑΞΑ. Μέχρι το 1922 έχουν καταγραφεί περίπου 200 ε, τραγούδια με θέματα σχετικά με ουσίες. Ε, από το 1925 μέχρι το 1937 γύρω στα 150. Οπότε μιλάμε για περίπου 350 τραγούδια ο Πετρόπουλος μονάχα αναφέρει 234 κάπου έτσι έχει καταγράψει 234 Ο Τεκές όπως γνωρίζουμε όλοι ήταν Ισλαμικό μοναστήρι ήταν χώρος λατρείας του Θεού και εκεί πηγαίναν μαθητές οι οποίοι περνούσαν και όταν αυτοί περνούσαν στη Μύση γινόταν με τα Δερβίσιδες και κάποιοι από αυτού που, που ήταν πολύ πιο μοιημένοι στη γνώση, αργότερα λεγόταν σε ήχηδες ε, Στην Ελλάδα ο δεν είχε αυτή την έννοια αλλά ήταν χώρος συνέβρεση στον οποίο μαζεύονταν διάφοροι περιθωριακοί και όχι μόνο περιθωριακοί έτσι πήγαιναν και από το, τα άλλα στρώματα τα κοινωνικά, μόνο που πήγαιναν κρυφά εκείνοι. και πήγαιναν εκεί πέρα και κάπνιζαν ε, χασίς επί όχι επί το πλύστον, Εκεί ε, χασίς καπνίζανε Οι ρεμπέτες γενικώ ήταν κατά τον άλλων ουσιών ε, ε, Οι ροίνες και αυτά δεν, δεν τα θέλανε Και δεν ήτανε σε αυτό Ήτανε στο χόρτο Και βρίσκανε με αυτόν τον τρόπο Τον τεχνητό παράδεισο των απελπισμένων, Ψάχνοντας διέξοδο Στη φτώχεια και στη δυστυχία τους ε, Κάνανε κεφάλι που λέμε Και αρχίζανε να τα βλέπουν όλα Αν όχι εντελώ ε, ρόδινα ε, Τουλάχιστον ε, όχι μαύρα να τα βλέπουν έτσι κάπως γκρι Το Χασίς ήταν γνωστό από την αρχαιότητα ο το αναφέρει ότι οι Έλληνες δεν το χρησιμοποιούσαν Το Νιπενθές Βότανο που αναφέρει ο Όμηρος ε, θεωρείται ότι ήταν αιγυπτιακής προέλευσης πιθανόν να ήταν το Χασίς αλλά μπορεί όμως να ήταν και το Όπιο Το 1000 μετά Χριστό αρχίζει μεγάλη διάδοση του, ε, του Χασίς κυρίως ε, από Μωμεθανούς στην κυρίως Ελλάδα διαδόθηκε από το 1880 από φυλακισμένους της Σμύρνης, της Προύσας και της Σαραπιάς και είχε μεγάλη έξαρση μετά το 1922 με την έλευση των μικρασιατών. Στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια δεν αναφέρεται πουθενά μόνο στα ρεμπέτικα και από ειδικά στα ανθρώπων φυσικά. Οι πρόσφυγες λοιπόν δουλευτάδε ως επιτοπλίστων έτσι στη συντριπτική πλειοψηφία τους μαζί με τα λίγα τους υπάρχοντα έφεραν τα ήθη και τα έθιμα που είχαν εκεί και τα στρίμωξαν κι αυτά μαζί με τον εαυτό τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στα λιμάνια και εκεί δημιούργησαν τα στέκια τους. Η συνήθεια του Αργυλαίου ήταν διαδεδομένη στα μέρη τους και όχι μόνο σε στο Χασίσ καπνίζανε και απλό ταμπάκος, με καπνό απλό με, με ένα αργυλέ λοιπόν και αυτή η συνήθεια ήτανε διαδεδομένη σε αυτούς και τους έκανε και εδώ πέρα να στήσουν τους πρώτους τεκέδες και εκεί μέσα εξέφραζαν με το δικό τους τρόπο την άμυνα τους απέναντι στον αποκλεισμό τους από τα κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα εκείνης της εποχής τώρα να πω εδώ πέρα και έκανα δυο λόγια για τον α, Λοιπόν, η λέξη τάψαξα αυτά και τα βρήκα Έτσι για να είμαι ενημερωμένη και σωστή Λοιπόν, η λέξη αργυλές προέρχεται από την περσική λέξη ναργιλέλ Σε λάμδα τελειώνει, ναργιλέλ Που σημαίνει ινδοκάριδο, ινδοκαρίδα Οι Τούρκοι τον λένε αργυλές εισεχ, δηλαδή μπουκάλι ο αργυλές είναι ένα σύστημα σωλήνων μπηγμένων σε ένα σφαιρικό δοχείο με νερό Ο κάθετος σωλήνας είναι το σερί και φτάνει μέχρι τον πάτο του αργιλέ, και από εκεί περνάει ελεύθερα το νερό και ο αέρας Πάνω στο σερί στηρίζεται ο λουλάς και συνήθως είναι λέει από πέτρα μάλτας αλλά μπορεί στην ανάγκη να γίνει και από άλλα υλικά το πιο ευτελές είναι η πατάτα ε, Πάνω στο λουλά τοποθετούν τον καπνό ή το, χα, ή το, χα, ή το χασίς όσοι καπνίζουν χασίς ε, βάζουν δύο-τρία αναμένα καρβουνάκια και μετά ρουφάνε, φιλτράρεται ο αέρας από το νερό και έρχεται στο στόμα του χρήστη Λοιπόν, ο Νεργυλές ήταν ένα εξάρτημα απαραίτητο των ρεμπέτιδων εκείνης της εποχής το οποίο το αγαπούσαν πάρα πολύ το είχαν προσωποποιήσει του μιλούσανε και το θεωρούσανε φίλο αδελφό, σύντροφο κάνανε ολόκληρο διάλογο μαζί του το, ήταν εξάρτημα το οποίο ήταν ένα με τον εαυτό τους Και του είχαν δώσει ε, υπόσταση προσώπου Σαν να ήταν ε, άνθρωπος Λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια Είναι του... έχει γράψει ο Βαγγέλης Παπάζογλου Και θα τα ακούσουμε από τον Στελάκη Περπινιάδη Και σίγουρα, λάμιμο, καλέ Πετέ μα Ε, δεν θα πιάσουμε σήμερα γενικά τα χασικλίδικα τραγούδια αλλά θα ακούσουμε αυτά που αναφέρονται ειδικά σε τεκέδες και τεκετζίδες ονομαστικά που μέσα στους στίχους δηλαδή κατονομάζονται υπαρκτοί χώροι και πρόσωπα κάποιες εποχίε. Ε, οι τεκέδες δηλαδή που αναφέρονται στα ρεμπέτικα υπήρχαν η αναφορά σε αυτούς γινόταν είτε σαν διαφήμιση, είτε σαν προσωπική σχέση με τον Τεκετζή, είτε σαν χώροι στην εξιστόρηση κάποιου γεγονότος. Ο Γιώργος Κατσαρός, που χρονολογικά προηγείται όλων των μεγάλων δημιουργών του Ρεμπέτικου, γιατί από το 1905, πριν φύγει για την Αμερική, έπαιζε κυθάρα και τραγουδούσε επαγγελματικά σε κέντρα της καστέλα, Φάλιρο, Πυραϊκή Ακτή κλπ. Λοιπόν, αυτός ήρθε σε επαφή με τους μάγκες και γνώρισε τους χώρους τους οποίους σύχναζαν. Στο τραγούδι του «Χθες το βράδυ του Καρύπη» αναφέρεται σε έναν από τους πιο παλιούς τεκέδες του Πειραιά, τον Τεκέ του Καρίπι που βρισκόταν δίπλα στον παλιό επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό του Πειραιά, προς την πλευρά της Δραπετσώνας. Στο βράδυ στο καρύπι, δεν φουμάρα με χασίσει. Άντε φουμάρα με τη τσίκα, άντε με μακιά, να πει σειρά. Αν δεν γυρτέγε να σ' απ' την δεν γυρτέγε στον με Γυαλώσε να είσαι απ' το βοχόνο, αν έκει που μ' ρίξε να μαντώνει. Αν δε μας τις κάσανε ωραία Αν δε μας στα ζαχάρια Αν δε μας φύσανε πένταρα Φάνε γεμάτο ζαχάρι, δεν τη σπίρα με χαμπάρι. Φάτε δεν του σπίρα με χαμπάρι, θα ταιριξανέ Τα τελεφωμά ραμέχαλ ασφίστη. Αδελεφωμά Εδώ ακριβώς θέλω να χαιρετήσω όλους εσάς που βλέπω Θα πω με τη σειρά όπως βλέπω εδώ τα ονόματα Τον Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο, τον Κούξ, τον Γιοργάκη τον Φάνη τη Μέριλιν, την Όλγα από την Πάτρα Τον Γιώργο, τον Σκάρπα, με την Αριστεία εκεί δίπλα του Τον Χόρχε, την Λιάνα μας, την Αλκιόνη Τον Μπάμπη, τον Εκτσί τον Νίκο τον Τριέντα τον Παναγιώτη το, με το ψευδόνυμο Δημήτρης Δημήτ, τον Σβέν, τον Σάβα, τον Πανζού, τη Σίλια, τον Ορφέα, την Μάγδα μας, τον Λουκά το δικό μας και από τους ντροπαλού ακροατέ που δεν φαίνονται τα ονόματα. Α, λοιπόν, υποθέτω ότι είναι... Ο Σπύρος με την Μπουμπού φυσικά Ο Χριστάκης ο Αυθεντικός Ο Κότσο, ο Στίβ ε, Ο Λάκης ήταν πιο μπροστά που τον είχα δει Αλλά τώρα δεν βλέπω το όνομά του Ήταν στο τσάτ ε, Η Εύα Ο Μάριος ενδεχομένω, Η Βάσια Δεν ξέρω ποια άλλή είστε παιδιά Αν δεν κάνετε εγγραφή δεν βλέπω ονόματα Και δεν μπορώ να σας χαιρετήσω Εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι είστε εδώ Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης να πω σε αυτό το σημείο Να ενημερώσω μάλλον Ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες Είναι από μια έρευνα και ένα άρθρο του, Το οποίο έχει γρά, ε, γράψει ο Γιώργος Δαδαμόγιας Και το είχε αναρτήσει ο φίλος μας ο Μάνος ο Κόμπος Από εκεί είδα Ο οποίος είναι τραγουδοποιός και τραγουδιστής από την Κοζάνη ε, Εκεί είδα το θέμα για τους τεκέδε και τους Και πήρα την ιδέα για να κάνω μια εκπομπή πάνω σε αυτό επειδή δεν μου αρέσει να σφετερίζομαι στοιχεία τα οποία έχει βρει άλλως έτσι Θα ήθελα να ενημερώσω ότι τα στοιχεία είναι από εκεί ε, Και όπως έχω πει πολλές φορές η δική μου ενασχόληση με το ρεμπέτικο Είναι καθαρά έραση τεχνική και βάση πληροφοριών Τις οποίες συλλέγω από διάφορες πηγές Συνήθως από φίλους μου από το facebook και από μια παρέα ρεμπέτικη που έχουμε από εκεί Και βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αγάπη μου για το ρεμπέτικο χωρίς οικονομικό όφελος, ελεύθερα, εθελοντικά και free όπως free δωρεάν και εθελοντικά είναι όλες οι εκπομπές και τα πάντα εδώ στο Music Heaven Όλα είναι free Δεν πληρώνουμε τίποτα και δεν πληρωνόμαστε Προσφέρουμε όλοι εθελοντικά ό,τι μπορούμε και κάνουμε όσο μπορούμε το καλύτερο Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα για τους τεκέδες, λοιπόν, που ήμασταν ο Κώστας Τζόβενος αναφέρει πως το τραγούδι του μέσα του Μάνθου τον Τεκέ γράφτηκε για τον Τεκέ του Μάνθου γραβαρά, ο οποίος λειτουργούσε σε εξοχικό κέντρο στους Αγίους Αναργύρους Ο Μάρκος Μαμβακάρης, γεμάτος θαυμασμό αφηγείται, Τεκές πραγματικός και κανονικός ήταν του γραβαρά στο Μενίδι ο οποίος ήταν άμεμπτος Τεκές ωραία σάλα, ωραίο μαγαζί μέσα είχε τα πάντα. Ό,τι θα ζητούσε θα το βρίσκε. Είχε μέσα λέει μια κάμαρη και φουμέρναμε και μετά βγαίναμε και καθόμασταν έξω στη σάλα για κανένα μπακλαβά, κανένα κανταφι να γλυκαθεί το στόμα μα. Όλοι αυτοί οι τεκεδζίδε φουμαίρνανε. Καθόταν και έκανε δυο, τρει, πέντε ναργιλέδε, Μαστούρωνε και αυτός. Αυτά τα λέει ο Μάρκο Μαμπακάρη στην αυτοβιογραφία του στην Αγγελική Βέλου Κάιλ. Ο Γιώργος Μιτσάκης λέει ότι ο Μάνθος Γραβαράς είχε και άλλο τικέ στην οδό Ζήνανο, Ζήνονος και Μενάνδρου, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο σε κτίριο ήδη μισογκρεμισμένο το διάστημα της κατοχής Να ακούσουμε λοιπόν εμείς του, μέσα του Μάρκου τον Τεκέ με την Μαρίκα Καναροπούλου ο Μάθεσης, ο Τρελάκες αφηγείται στο Λευτέρι Παπαδόπουλο το εξή. λέει εδώ στο βριώνη από πίσω η οδός που πάει για το Τζάνιο Κανθάρου ήταν ο τεκές του Ζαμπίκου στην Τερψιθέα πάλι του Ζαμπίκου ο ίδιος δηλαδή ο Ανδρέας, μετά πάλι άνοιξε στα βούρλα ε, κάπου αλλού ο Γιάννης Πολικανδριώτης λέει ότι μπουζούκι μάθαμε όλοι στην Τερψιθέα, στον Τεκέ του Ζαμπίκου, στη Φραγκοκλησιά. Εκεί τα μάθαμε όλα, και να παίζουμε και να πίνουμε. Το αναφέρει ο Λευθέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του Να Συλληφθεί τον Ντουμάνι. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες του Πετρόπουλου στα ρεμπέτικα τραγούδια, ο Ζαμπίκος είχε και του Ψηρή, ενώ ο Γιώργο Κατσαρό αναφέρει ότι ο Ζαμπίκο ήταν ο πιο φημισμένο αρχών του 20ου αιώνα. Στη σύρο Άλλοι τον λένε Ζαμπίκο Άλλοι τον λένε Τσαμπίκο Το είχαν ε, τελικά Γεια σου λέει, μπράβο σου <laughs> Τι να πω ε, εποχή <laughs> Θέλουμε δε θέλουμε Υπήρχε αυτό εδώ πέρα και ήταν Μέσα στην καθημερινότητά τους μέσω στους τεκέδες άλλωστε έχουν γραφεί Τα καλύτερα τραγούδια, για να μην πω τα περισσότερα Από τα ρεμπέτικα, έτσι ε, Κάποιοι άλλοι Πολύ φημισμένη τεκέδες Ήταν του Μίχαλου Ήταν ο τεκές του Μίχαλου και ο τεκέ του Σάλλωνα Αναφέρονται και οι δύο στο τραγούδι του Μάρκου Χαρμάνης Ο Νίκος Μάθησης λέει έχουμε τον να λέει του Σάλωνα του Γιώργου Ακριβώς στα σκαλάκια που πάμε για τον Άγιο Διονύση Και στα βούρλα του Γιάννη του Μίχαλου Και ο Μάρκος στην αυτοβιογραφία του λέει ότι και στους Σάλωνα, Ήτανε δυο παραγγίτσες ξύλινες εκεί στο καστράκι που ήταν οι πρόσφυγες ο σάλονας ήταν πάντοτε ντυμένος πολύ καλά Με τα δαχτυλίδια του, με το κοστούμι του, κύριος Αυτός ήταν μάλλον από τη Σαλονίκη Ο Νίκος Αϊβαλιώτης σύγναζε και αυτό στους τεκέδες Και ένα βράδυ συναντιθήκαμε στον τεκέ του Μίχαλου χιώτικα πυρεό, έναντι των βούρλων Τα ίδια ήταν και του Μίχαλου Μια παραγούλα με διάφορα παραγκάκια εκεί Που έμενε αυτός με τη γυναίκα του Στου Μίχαλου πηγαίνανε οι πιο μάγκε. Στου Σάλονα πηγαίνανε οι πιο φουκαράδες. Ενώ στου Μίχαλου οι πιο λεφτάδες. Και οι πιο ντερβίσιδες και οι πιο καλοί. Ο Μπαγιαντέρας πάλι ε, το, ρωτήσανε, το ρώτησε ο Παπαδόπουλος ε, πότε πήγες λέει, πρώτη φορά σε τεκένα, να μας περιγράψεις και είπε ότι κάποιο βράδυ λέει, ε, κάποιος άλλος λέει, εκεί πέρα έκανε μια γιορτή και του κήμασταν σε ένα μαγαζί και του... Και του είπε: λέει, Πάμε λέει του Μίχαλου χωρί να μου πει ότι είναι τεκέσλε. Εγώ όμως έλα που είχα ακουστά και πήγα λέει εκεί πέρα και έπαιξα τρία-τέσσερα τραγουδάκια έτσι λέει και έφυγα. Και αλλού πάλι λέει: Το πρώτο τραγούδι του Μάρκου που έλεγε Χαρμάνι, Χαρμάνι σημαίνει από το πρωί, γράφτηκε για αυτό εδώ πέρα το τεκέλε για του Μίχαλου. Το άκουσαν και βγήκαν λέει: Οι πλάκε αυτέ στην κυκλοφορία, πλάκε λέγανε του δίσκου που βγαίνανε τότε. Ακούει η αστυνομία του Μίχαλου πάω να φουμάρω, ποιος είναι ο Μίχαλος, ποιος είναι ο Μίχαλος. Το βρήκε, λέει, το άντρο του, λέει, γιατί βγήκε στην επιφάνεια. Ακούσουμε το χαρμάνι του Μάρκου τώρα, ε. Από τα πιο γνωστά τραγούδια που το συνήθως το αρέσουν όλοι ε, του Μάρκου Βαμβακάρη αναφέρεται στον τεκέ του Σταύρου του Σταύρακα που ήταν όπως ήταν γνωστός που είχε τεκέ στα σίδερα του, του Πειραία Με το Σε αρκετά άλλα τραγούδια υπάρχουν αναφορές για διάφορους τεκετζίδες που δεν ξέρουμε όμως αν όλοι ήταν υπαρκτά πρόσωπα ή όχι. Σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά τραγούδια αναφέρεται ο τεκές του Περδικάκη. Το ένα είναι του Κώστα Τζόβενου, το άλλο είναι από τη, στον τεκέ του Περδικάκη λέγεται με την, και το λέει η Ρόζα. Το άλλο είναι από την πόλη ένας μόρτης που το λέει ο Νταλκάς και το άλλο είναι ο μάγκας του Βοτανικού του Περιστέρη ε, Λοιπόν, να ακούσουμε Όχι δεν το λέει Ρόζα, λάθος το είπα Η Ρήτα Αμπατζή το λέει στο δικαιό του Περδικάκη Λάθος μου ε, Να ακούσουμε λοιπόν τη Ρήτα Μην τα ακούσουμε και τα τρία Ας ακούσουμε μόνο τη Ρίτα και μετά ενδεχομένω και το μάγκα του Βοτανικού I'm <laughs> sorry. με τυφόμενα τους στον ΔΕΚΕ κι η αγγέλο του πατά φωτιγέ στον Άργυλε I'm yeah. yeah. Έχετε μπει πολύ καινούργοι ε, Τους οποίους πρέπει να σα χαιρετήσω Έτσι δεν είναι <laughs> Την Αλεξάνδρα μας Το Μελινάκη 33 ε, Την τον δεν ξέρω Άρκτος Τον Πανούλη τον τράβελοκ Η Μέριλιν που μπήκε Στο δωμάτιο επικοινωνίας Ο Σάσπεκτ Βρε Καλό το παλικάρι καλός τον ε, Την Αντωνία Κασίνα Ο ο Θοδωράκι Σοβέρτ. Ήταν και από πριν ο Θοδωρή, αλλά νομίζω δεν έβλεπα το όνομά του και δεν τον χαιρέτησα. Και κάποιο φίλο μου γράφει εδώ πέρα ε, στα μηνύματα. Μου γράφετε καλυπτρε και διάφορα τέτοια, αλλά σα βγάζει ντροπαλό επισκέπτη, παιδιά, δεν βλέπω ονόματα τουλάχιστον γράψτε όνομα δίπλα. Και ένα φίλο μου γράφει ότι υπήρχε και ο Τεκές του Παπαδέα που έχει γίνει και τραγούδι. Λέει. Εδώ είμαι. Εδώ είσαι φίλε μου, αλλά ποιο είσαι. Δεν ξέρω Για να δω λίγο και στο chat ποιοι άλλοι είναι Α, Που δεν μίλησα και δεν χαιρέτησα Όχι πρέπει να σας έχω πει όλους εσάς Οκ mm -hmm. okay. Πάμε να συνεχίσουμε ε, Σήμερα είναι λιγάκι σε στυλ ε, Ανάγνωσης γιατί πραγματικά Ανάγνωση κάνω έτσι δεν μπορώ να τα ξέρω Όλα αυτά απ' έξω <laughs> Τα βλέπω και τα λέω Ένας άλλος λοιπόν περιβόητος τεκές Και αυτό ήταν ο τεκές του φώτη που αναφέρεται στο τραγούδι του Καρύπη «Κατινάκι μου για σένα» το οποίο είναι σε τρεις εκτελέσεις ένα με τη Ρόζα, ένα με τη ρίτα και ένα με τον Νταλκά Ο Κουνάδης λέει τεκές του Φώτη» αναφέρεται και σε άλλο τραγούδι το οποίο το λέει ο ρούκουνα, αλλά εγώ δεν το βρήκα και δεν ξέρω ποιο είναι οπότε ας ακούσουμε το «Κατινάκι μου για σένα» με τη ρίτα Αμπατζή Με βάρεσανε κανέμουρ με παδεσιά Αχ, τρεις μαχαίριας μου δώσαν μέσα στη καρδιά Αχ, αχ, μανούλαμα Αχ, τρεις μαχαίριας μου δώσαν μέσα στη καρδιά Αχ, αχ, μανούλαμα Στον του Μαουνιέρι, που αναφέρεται στο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, «Κουβέντες στη φυλακή και το τραγουδάει ω ταλάκι Περιπινιάδη. Ε, σύμφωνα με τον Πετρόπουλο, λοιπόν, σε αυτό, τα, τους στίχους, είχε, μάλλον ο Νίκο Ρούτσο είχε γράψει του τείχου ε, στον τεκέ του Μαουνιέρι, μας εστίσανε καρτέρι. Του είχε γράψει γύρω στο 1918. Αυτούς, λοιπόν, του τείχου του πήρε ο Τούντας, τους ρετουσάρισε σύμφωνα με τα γούστα του και έκανε το τραγούδι «Κουβέντες στη φυλακή. Θέλει και μας θέλει τις Ένας άλλος τεκές ήταν ο τεκές του Νόντα Αυτός αναφέρεται σε τρία τραγούδια Στο Γιάσου Λόλα Μερακλού ε, Του Μπαρούσι Λορέντζου Που το λέει ο Κώστας Ρούκουνας ε, Στο τραγούδι Ένας Μάγκας Χασικλής Του Αντώνη Νταλκά Και στο τραγούδι Ο Πιτσιρίκος Του Γιάννη Δραγάτσι, Που το λέει πάλι ο Κώστας Ρούκουνας Πάμε ε, την Λόλα τη Μερακλού του Δραγάτσι που το λέει πάλι ο Ρούκουνας ε, αναφέρεται πάλι και εκεί ο Τεκέστονόντα Βρίσκεται από να τα νονισι το I'm not No lula, τζι, χαρχάλα κο, jar, jala, μεσά τα, ου, λε, δά, κο, δό, ε, με, Το 1920 η Μαρίκα παπαγικά ηχογραφεί ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο λέγεται Ο Κουμπούρας από τη Βάθη και μέσα σε αυτό αναφέρεται ένα στεκές του Τάκι ή Γάκι ε, πίσω από το μοναστηράκι είναι ένα φαρδισοκάκι κάκι και είναι ο τεκές του Γάκι <Τι> του Σωτήρη Γαβαλά του Μεμέτη που το λέει η Ρίτα Αμπατζή και ο τίτλο του είναι Ο Ροηδίτης αναφέρεται ο τεκέ του Ροηδίτη και ο Ροϊδίτης του τραγουδιού Ροηδίτης φαντάζομαι ότι εννοούν ότι είναι από τη Ρόδο εκτός και αν είναι επίθετο δεν ξέρω λοιπόν εκεί αναφέρεται αυτός ο Ροηδίτης σαν σεβδαλής και στο μπουζούκι μερακλής Επιβεβαίώνοντα το γεγονός ότι πολλοί από τους παλιούς τεκετζίδες ήταν και μπουζουξίδε. και ότι μέσα στους τεκέδες εκεί μάθαιναν μπουζούκι. Oh, stop oh, oh, oh. Υπήρχε και ο τεκές της Μαρηγός κάτι σαν το δικό μου σήμερα εδώ ε. Μέρη Μαρηγό σαν το τεκέ που έχω στήσει σήμερα εδώ πέρα ε. Ένα τέτοιος υπήρχε και τότε λοιπόν αυτός αναφέρεται στο ομότιτλο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη ε, μια κάποια μάρο αναφέρεται επίσης και στο τραγούδι του Ιάκωβου Μοντανάρη ο το οποίο τραγουδάει ο Γιώργος Κάβουρας ε, λέει εκεί πέρω ότι μέσα του τερβίσι των τεκέ που τον πατάει μάρο, αλλά μάλλον δεν πρόκειται για την ίδια. Οπότε εμεί θα ακούσουμε τον τεκέ της Μαριγός. Μέσω του τεκέ της Μαριγός αμάλαμαν πια Τεκές του Μπαρμπαγιάννη στο Πασαλιμάνι ακούγεται στο τραγούδι του Κώστα Καρύπη «Τα χανουμάκια». Στη νουβέλα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, το τάμα της Ανθούλας, ο είναι ότι ο Ναπολέον λαπαθιώτη ήταν τακτικός πελάτη σε τεκέδε. και γενικότερα σε, σε, σε αυτή την περιθωριακή κλίκα. Λοιπόν, στο τάμα τη Ανθούλας διαβάζουμε για έναν παραλιακό τεκέ, που επισκέφτηκαν οι του και λέει έκαναν το γύρο της πυραϊκής αμίλητη και έφτασαν σε ένα ήσυχο κολπίσκο λίγο πριν από τη μικρή γεφυρούλα που φέρνει στον δοκίμον τη σχολή μέσα σε ένα λιμανάκι γραφικό προφυλαγμένο από της τις μεριές ήταν στημένος ο τεκές του Νταλαβέρι. Όποιος περνούσε στα γύρω του τεκέ δεν θα παρά ένα ξύλινο παράπηγμα μια ξεβαμένη και άθλια παράγκα, ίσως να το θεωρούσε και ακατοίκητο. Μόλις όμως προχωρούσες παραμέσα, θα έβρισκες κρυψώνες και σπηλιές και ένα βαθύ σκοτεινό λαβύρινθο σκαμμένο μέσα στο βράχο. Αυτά είναι λογοτεχνικό, έτσι το γράφει ο, σε, στην ουβέλα του. Ε, εμείς θα ακούσουμε τα χανουμάκια, όπου ακούγεται εκεί πέρα μέσα και αναφέρεται μάλλον ο τεκές του Μπαρμπαγιάννη στο πασαλιμάνι. <Τι> Και του Νικήτα που αναφέρεται στο πρώτο τραγούδι με στίχου του Νίκου Μάνεση μέσα του Νίκο των με το Γιώργο Παπασιδέρη ο μάθηση αναφέρει ότι πρόκειται για φανταστικό πρόσωπο. διασώθηκαν από μαρτυρίες ε, ρεμπέτιδων ε, χωρίς όμως να παθανατιστούν σε δίσκους ε, γραμμοφώνου. Ο Μάρκος Βαμβακάρη στην αυτοβιογραφία του αναφέρει για τον τεκέ του Ζουάνου ε, Ήταν ο πρώτος τεκές και, που έχω ακούσει και αυτός ήταν του Ζουάνου του καλοκαιρινού, τα λουτρά Έπαιζε μπουζούκι και χόρευε πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο «Μες του ζουάνου την αυλή σκοτώσαν ένα χασικλή» «Εγώ λέει δεν πρόλαβα να πάω λέ, γιατί αυτός πέθανε» Φαίνεται ότι τους στίχους αυτού είχε υπόψη του ο Σωτήρης Γαβαλάς «Όταν έγραφε στου Μπεζεστένη την αυλή σκοτώσαν ένα χασικλή» ε, Υπάρχει και παραλλαγή ε, «Του Σερινάκη την αυλή σκοτώσαν ένα χασικλή» «Για τον πασίγνωστο τεκέ στου Σερινάκη στα σφαγία ο οποίος ήταν για πολύ σκληρούς δαΐδες, γιατί ήθελε πολύ νεφρόλη για να μπει εκεί πέρα μέσα, γιατί με το παραμικρό η κατάληξη ήταν, με την παραμικρή παρεξήγηση, δηλαδή, η κατάληξη ήταν γνωστή. Πέταξε, θα ξαναμπώ στο τσάντ Αυτή τη στιγμή το βλέπω Θα συνεχίσουμε όμως γιατί νομίζω με ακούτε όπως και την προηγούμενη φορά Λοιπόν, ήταν, υπήρχε και ο τεκές του Γιάννη Πολικανδριώτη Ο οποίος όμως αρνείται ότι πουλαγε μαύρο μέσα στο μαγαζί Λέει δεν πουλαγα εγώ μέσα στο μαγαζί μου γιατί ήταν πολυτελέστατο ε, είχα, Υπήρχε ιδιαίτερο μέρος που πηγαίνανε και το πέρνανε εγώ όλη στον τοίχο είχα κρεμασμένα 13 όργανα Εκεί μέσα σπουδάσανε ο Μπαγιαντέρας, ο Μάρκος, ο μπάτη, ο Στράτος η αφήγηση του ίδιου στον Λευθέρη Παπαδόπουλο Και ο Φραγκίσκος Ζουριδάκης στο Σχορέλι Έχει πει ότι στον τεκέ του Γιάννη Πολυκανδριώτη γνώρισα τον Στράτο Ο κυρομήτης στον Παπαδόπουλο πάλι Λέει ότι στον τεκέ του Πολυκανδριώτη πηγαίναμε και εμείς ο Νίκο Ομάθηση, ο αδελφός του ο Μίτσο, εγώ, ο Μάρκος εκεί πηγαίναμε. Αναφέρεται και ο τεκές του Γκότσι. Ε, σύμφωνα με τον Ηλία Πετρόπουλο, ο Θανάσης Γκότσι είχε τεκές στη φρεατίδα Πλάις του Καλαμπάκα. Ήτανε και ο τεκές του Γερομπλέτσα. Πάρα πολλοί τεκέδε από βλέπετε. Ο τεκές του Σιρινάκη που είπαμε πριν, ο τεκές του Μπότακα, ο τεκές του Μαρκεζίνη. Ε, αυτοί δεν αναφέρονται σε τραγούδια Μόνο αναφέρονται από μαρτυρίες ε, Ρεμπέτιδων Ο Τεκές του Γιάννη του Γιαλιά ε, Αναφέρεται Σε ένα τραγούδι Μεταγενέστερο ε, Στη στα βράχια Με τον Στράτο Παγιουμτζή Και ο Γιαννίτσαρης Στην αυτοβιογραφία του αναφέρει μια συνάντησή Του με τον Γιάννη του Γιαλιά Στο καφενείο του Μπάτη Ας ακούσουμε εμείς τον το στράτο το βαίνο διε. Περιβόητη Μπουρδούσενα Ήταν ο τεκές του Μπουρδούσι Και η Μπουρδούσενα ήταν πόρνη Που ζούσε με έναν τεκετζίλα εκείνα τα χρόνια των Μπουρδούσι Και της βγάλανε τραγούδι ε, να σε γύρευα και πούσουνα Στην ε, στη τραπετσόνα λέει Σε μια πάροδο του εισοδού Κανελοπούλου Σήμερα Εθνικής Αντίστασης ήταν ο τεκές της Νταρντάνας Κυραρίνης Της πασίγνωστης Μπουρδούσενας ε, Μπουρδούσενα να ψήσε καφέ Βάλε φωτιά στον αργιλέ Η οποία αλλά, ήταν τόσο ωραία Που όταν την έβλεπες Ξέχναγες για ποιο λόγο πήγες εκεί Να καπνίσεις ή Α μην το πω όπως το λέει εδώ ε. Α μην το πω Το καταλαβαίνετε Αυτά τα λέει ο Μάρκος Η ε, παραπάνω στίχοι αυτή που είπα δηλαδή, η, η Μπουρδούσα να ψήσε καφέ, βάλε φωτιά στον αργύλε, διασώζονται στο τραγούδι «Όπου δεις δυο κυπαρίσια» με την Μαρίκα Παπαγκίκα. Ε, κατά τον Ηλία Πετρόπουλο η Μπουρδούσα να είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ε, είχε περίπου το 1925 ένα παραγκάκι δίπλα στην πόρτα των βούρλων όπου οι μάγκε πίνανε καφέ και διάφορα άλλα εκεί πέρα. Τότε τα βούρλα ήταν ξακουστά... Υπήρχαν εξακουστή οίκη ανοχής ε, Στο τραγούδι αυτό το, το που δεις δυο κυπαρίσια» που λέει Παπαγκίκα το οποίο είναι ανάμικτο δημοτικό μαζί με ρεμπέτικο ε, γράφτηκε το 1923 στη Νέα Υόρκη και η στιχη του είναι λίγο περιδεμένη Για προσέξτε το λιγάκι, είναι ωραίο Πολύ καλός πελάτης του Στεκέδες ήταν ο Μάρκος ο Βομβακάρης Αναφέρει λοιπόν πάρα πολλούς Στεκέδες Εκτός από αυτούς που, ακού, που είπαμε μέχρι τώρα άλλους πόσους Λέει λοιπόν Ο τεκές του Αβίγλη στα λοιπάσματα ήταν μια καμάρα χτισμένη καλά και πολύ ωραία Ο Αβίγλης ήταν στραβός και από τα δυο τα μάτια Παλιός βουτυχτής ήτανε ο τεκές του Λαμπράκη στον Άγιο Γιάννη το Μαύρο ήταν κάποιος τεκές σε ένα σπίτι και πηγαίναμε και φουμέρναμε στο Λαμπράκη. Ο τεκές του Λικαδιώτη ήταν ένα μαγαζάκι σαν καφενείο. Ο τεκές του Γεράσιμου ήταν στο Γκαζοχώρη και αυτό σαν μικρό καφενεδάκι ήταν. Παραμέσα είχε ένα άλλο δωμάτιο τον τεκέ. Ο τεκές του Κυριάκου ε, Την εψώνισα λέει Πάλι εκεί κοντάλη στην Ανάσταση Βρήκα έναν τεκέ του Κυριάκου Ο τεκές του Σωτηράκη Γι' αυτόν λέει Μια μέρα με τσακώνουνε μέσα στον τεκέ του Σωτηράκη Με πέντε άλλους Και μου δίνουνε τον αργυλέ και τα καλάμια Και τα χασίσια και τα τουμπεκιά στα χέρια Και δεμένο με περνούσαν Μαζί με τους άλλου, Από την παραλία του Πειραιά της Ζέας και μας πηγαίνανε όλους μαζί για το τρίτο που ήταν στην οδό Ρετσίνα τότε μας δίνανε δύο-τρεις μέρες λέει κράτηση και όσες φορές κι αν μας πιάνανε το ίδιο γινότανε και μετά μας αφήνανε ε, ο τεκές του Κολομπότσι λέει εδώ εγώ, εγώ σε πολλούς τεκέδες στο Κολομπότσι, του Μίχαλου, του Σάλλωνα, του Αβίγλι κλπ όλα αυτά τα λέει ο Μάρκος Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του ε, όμως και η, ο, ο Γιάννης Πολυκανδριώτης αφηγείται Για τον τεκέ του μημίκου του Μπογιατζή Και λέει ότι ο πιο παλιός μπουζουξής από όλου Ήταν εδώ πάνω στο Σαβούρα ο μιμίκος ο Μπογιατζής ε, Τεκέ είχε και αυτός εδώ στο σαβό που λένε Επίσης ο Νίκος ομάθηση αναφέρει τον τεκέ του Μπαρμπαρί και λέει απέναντί μας λέει του Μπαρμπαρίου τεκές Μέσα ήτανε τεκέ και παιχνίδι Το μήμη το Πογιατζί λέει, δεν πρόλαβα Αυτό που σου λέω εγώ του, ε, του Μπαρμπαρί Μετά τον πήρε ο μίμης. Και η Αγγέλα η Παπάζογλου Στα απομνημονεύματα που έχει Τα δικά της τα οποία τα έχει εκδώσει μετά ο γιος της Με τίτλο τα χαΐρια μας εδώ ε, αναφέρει ο, ο τελευταίος τεκές ξέρεις που ήταν στο πλάι που το λένε τώρα περβολάκι του Μπεναρδί στο πλάι εκεί ε, που είναι τώρα η εκκλησιά η Παναγίτσα εκεί είχε ένα βουνό σκουπίδια και στην κορυφή του σκου, των σκουπιδιών ήταν ένα τεκές μία παράγγα που το είχε ένας γέρονς ο Μπαρμπασπύρος αυτό το αναφέρει στα χαρίρια μα εδώ έτσι, στο βιβλίο Επίσης ήταν ο Τεκές του Κουλού ο οποίος ήταν στο Κερατσίνι που υπήρχε και μία βρύση εκεί έξω που λεγόταν η Βρύση του Κουλού και αυτή η βρύση αναφέρεται στο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη «Η Μόρτισα Χασικλού». Εκεί ήταν και η σπηλιά του Κουλού, ακριβώς τον Ναη Γιώργη που σήμερα είναι η Αλευρόμιλη. Ο Μάρκος στην αυτοβιογραφία του λέει ...ότι μετά από αυτό το μακελιό... ...και εννοούσε τη δουλειά του εκεί στα σφαγία ...με τα αίματα και τα σφαξίματα των ζώων και λοιπά και τα εις εκδορές... ...καταλαβαίνεις λέει με τι λαχτάρα έπαιρνα το δρόμο για τον Τεκέ. Μια φορά έτρεξα στη σπηλιά του Κουλού... ...που ήταν μια ακτή εδώ στη Δραπετσόνα... ...η οποία ονομάζεται Απαγορεύεται. Από τότε το λέγανε Απαγορεύεται... ...διότι εκεί πέρα φάγανε τα σκυλόψαρα δύο-τρεις λοιπόν, απαγορεύεται. Υπήρχε ένα απόκριμνο μέρος ε, από το οποίο κατεβαίναμε κάτω και πηγαίναμε και φουμέρναμε. Ακούμε την ε, μορτισα του βαμβακάρη που αναφέρει μέσα εδώ πέρα την βρύση του κουλού. Που γεννήθηκε μέσα με στι Με μάκε δεν αρέσ, Τρίζα του ψαριού. Απ' τα δικά σου χέρια αμέσω. που α πούμε, α πούμε, δικά σου χέρια Και α πούμε, Και πούμε, τα πούμε, κι όποιον παρκετερβείςι, τομάς τομάς τουριάσες, κι όποιον παρκετερβείςι, Ο Νίκος Μάθεσης ε, αφηγείται για τους τεκετζίδες και λέει Οι τεκετζίδες ήταν μάγκε, αλλά όχι ταΐδες Δεν ήταν σκληροί μάγκε ποτέ Μάλιστα τους λέει σκυλόμαγκες Οι σκληροί μάγκε ήταν σκυλόμαγκε. Ένα σκυλόμαγκας που είχε κάνει χρόνια στη φυλακή Δεν έκανε αυτή τη δουλειά του τεκετζί Να γεμίζει δηλαδή τον Λουλά, να τον ανάβει Και να τον δίνει σε αυτόν που παρέγγελνε Σε ένα ό,τι να είναι μαγκάκι. ...που ήθελε να παρουσιαστεί και αυτός για κάτι... ...και να του κάνει τον υπηρέτη. Φυσικά τα πράγματα δεν ήταν τόσο ιδιλιακά... ...όσο τα παρουσιάζει ο Μάθησης. Ε, στο Λευτέρη Παπαδόπουλο... ...ο Γιάννης Κανακάρης... ...που ήταν υπεσπιστής του περιβόητου... ...ενωματάρχη της ασφάλειας Πυρεό, ...του Γιάννη Γαλιγάλη... Ε, λέει λοιπόν στο Λευτέρη Παπαδόπουλο... Αρκετέ φορέ η αστυνομία... ...συνεργ όχι όμως για να πιάνει τους χασικλίδες, αλλά για να συλλαμβάνει τους κλέφτες. Λοιπόν, μόλις ο Τεκετζής έβλεπε στον Τεκέ έναν άγνωστο, ένα άγνωστο πρόσωπο που είχε πάει δήθεν για να φουμάρει, αλλά στην πραγματικότητα για να κρυφτεί από την ασφάλεια, έκανε το εξής κόλπο. Κουνούσε στο παράθυρο του Τεκέ μια μικρή σιμεούλα που την είχε δεμένη με ένα σπάγκο. Κάποιος που τον είχαν επί τούτου έξω από τον Τεκέ, Έβλεπε τη σημαίουλα που κουνιότανε και έτρεχε αμέσω και μας ειδοποιούσε. Σημαία κουνούσε ο Σταύρακας, ο Σάλονας, ο Μίχαλος και πολύ ακόμα εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ε, την ασφάλεια να κάνει τα στραβά μάτια για τον τεκέ τους. Πει, ρε να πω ποιε είναι από πίσω την κρατώνα, Μαρέσαν Ρε να πω ποιε είναι από πίσω την Μπαίνει ένα me με το κουμπί, Κερίχνη μου μου σμούλα στο ρούχο. Μπαίνει με το κουμπί, Κερίχνη μου μου Έκατράκι και κατρακίδη το τοπέση, Μαλλίνιο να μας δίνιον άρχιλε στη μέσι. Και κατράκι και κατράκιδη σε τοπέση, Μαλλίνιο να μας δίνιον άρχιλε στη μέση. Και κατράκι και κατράκι και Για το νάβι, κύριε Ακούλα. Ρευγεί τα γύρα και σιγαριέ στη ζούλα. Για το νάνα, για το νάβι, κύριε γύρα και σιγαριέ στη ζούλα. Για σουρεμί, για σουρεμί, το στραβόγάνι. Πούσε μακού, πούσε μακούρια, αυτό του μανι. Για σουρεμί, για σουρεμί, το στραβόγάνι. Πούσε μακούρια, αυτό του μανι. Γεια σου φίλε μου Κωνσταντίν ε, Λένη <laughs> Τώρα που έγραψε το όνομά σου να σε χαιρετήσω <laughs> Γιατί πριν δεν το έβλεπα Λοιπόν υπενθυμίζω ότι δεν κάνω σε αυτή την εκπομπή αγιογραφία Ούτε των ουσιών, ούτε των τεκέδων, ούτε αυτής όλης της κίνησης που γινόταν του τεκέδες με τους τεκετζίδες και με όλα αυτά έτσι ε, θα υπενθυμίσω επίσης ότι η εποχή που γράφονταν τα ρεμπέτικα αυτά τραγούδια ήταν τελείως διαφορετική από τη δική μας ε, οι πρόσφυγες ε, κυρίως αλλά και κάποιοι ε, περιθωριακοί κουτσαβάκιδες της πλατείας Ηρώων στις αρχές του 20ου αιώνα έφεραν τη συνήθεια της χασισοποτείας οι ρεμπέτιδες παρά το ότι πίνανε χασίσει δεν ανέχονταν το αλυσβερίσι με τους συνάχιδες που ήταν οι κοκαϊνοπότες ούτε με τους πρεζάκηδες που ήταν οι ροϊνομανείς μην ξεχνάμε ότι οι ρεμπέτες ζούσαν σε μια κοινωνική περιθωριοποίηση και ας πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο είχαν μια δικαιολογία διότι η έξαρση της χασισοποσίας γίνεται σε... Εποχές και σε συνθήκες πάρα πάρα πολύ δύσκολες που οι άνθρωποι θέλανε να ξεφεύγουν λιγάκι από την μαυρίλα που τους περιστήχιζε. Ωστόσο ξαναλέω ότι δεν γίνεται γεωγραφία, Αναφέρουμε σε, μία, σε ένα τμήμα της μουσικής ιστορίας της Ελλάδας το οποίο κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι οφείλουμε να το ξέρουμε αν μη τι άλλο Άλλωστε πάρα πολλοί ρεμπέτιδες ε, Δεν τους άρεσε αυτό εδώ πέρα. το πέρα Βλαστιμούσαν τον Λουλά, την Ταμύρα και την κακιά του τη συνήθεια Δεν τους άρεσε αυτό Όπως ε, οι στίχοι στο τραγούδι Βαρέθηκα τον Αργυλέ, συχάθηκα την Μαύρη ε, Ή ε, στο τραγούδι ο ότι Του Βαγγέλη του παπάζογλού, που λέει «Φύγε από με κουτόχορτο, χάσου και εσύ τσιμπούκι, να ανοίξω τα ματάκια μου από το μαστουρλούκι» γιατί όσο τη φουμάριζα, έπεφτα και στο ζάρι, μπροστά με λέγανε έξυπνο και πίσω παλαβιάρι. Επίσης, τα τραγούδια γράφονταν πολλές φορές και απλά για να ακολουθήσουν το ρεύμα της εποχής, έτσι. Όπως ο Γιάννης ο, ο Γεωβάν ο οποίος δεν έκανε χρήση ουσιών, ε, έγραψε το τραγούδι «Πέντε μάγκε στον Περέα» Πέρναγαν από τον Τεκέ Και ένας είπε από την Παρέα πάνα να πιούμε αργιλέ. Ε, αυτά έτσι ήθελα να πω σαν μα σαν επισφράγισμα τη σημερινή εκπομπή. σημερινής εκπομπής Και η σημερινή καληνύχτα Ανάμεσα στους καπνούς και στα ντουμάνια Των ανατολίτικο αργιλέδων Που ανάψαμε εδώ όλοι αυτό το δίωρο μας έρχεται λίγο παράδοξα σήμερα, έτσι Δεν έρχεται από Ανατολή Μας έρχεται εκδισμών, από την Εσπερία Μας έρχεται από ένα ελληνικό καφενείο του Βελγίου Από που ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σκάρπας Σε μια ερασιτεχνική ηχογράφηση Την οποία έκανε με το κινητό της τηλέφωνο η Αριστέα Μας εύχεται καληνύχτα λοιπόν Με τις ντουμανιές ή «Θε μου μεγαλοδύναμε», όπως λέγεται αλλιώ το τραγούδι, στο οποίο μάλιστα ακούγεται και ένας επιπλέον στίχος από όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ε, απολαύστε τον Γιώργο Σκάρπα, που μαζί με όλους τους αγγέλους εκεί, έρχεται κι αυτός να μας πει τον Νάνι, Νάνι «Καλή σας νύχτα όλους, όχι τώρα όμως, μετά την αλκιόνι η οποία ακολουθεί». Πάμε όλοι μαζί για καλή νύχτα. Πολλά φιλιά από μένα. Σα αφήνω στο Γιώργο το Σκαρπά. <Συξάρια>